Στις καλύτερες τιμές της αγοράς Εμπιστευτείτε μας για ελαστικά υψηλών επιδόσεων Με επίσημη συνεργασία με Continental και Uniroyal Petlas, Yokohama, Toyotimes, Pirelli, Goodyear, Bridgestone, Michelin Μπούμπεις, όπιστε σχολόνω αεύ, πύργος. Τηλέφωνα 2621-4651 και 6977-647-059. Μπούμπεις, λουτροθεραπεία αυτοκινήτων. Δουλεύει σοβαρά και οικονομικά. Κάποτε είχα ένα σκύλο, τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμω έκανα λάθο. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδε αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιε συνθήκε και ξεψυχούν από την πείνα, τι αρρώστιε, τα αυτοκίνητα, τι φόλε. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμεί τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντα το σκύλο ή τη γάτα μα να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντα το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τι ευθύνε. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρει κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλει κατοικίδιο, ενημερώ για τι ευθύνε και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Α βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλο στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματίο Καρδίτσα Διασώζω. Άκου, νιώσε, Ζήσε στη μουσική που αγαπά. Φοξ Φοξ 103 και 3 Ραδιόφωνο με άποψη. α από τον Vox. Είστε συντονισμένοι στους 100 της 6 λεπτά μετά τις 10. Ξεκίνησε το Music Online των αφιεωμάτων, Σήμερα μια εκπομπή δύο ωρών με νέες μουσικές από συγκεκριμένα μουσικά είδη όπως είναι η Dream Pop, η Synthwave, η ηλεκτρονική μουσική. Το Indie και φυσικά αφιεμένο μεγάλο μέρος τη εκπομπής σε μια σπουδαία μουσική κυκλοφορία για τον ελληνικό χώρο το καινούριο άλμπουμ των Play Grand Theory. Θα έχουμε την τιμή να μιλήσουμε ζωντανά σε λίγα λεπτά γύρω στις 10.30 με την φαγουδίστρια του γκρουπ, την Μασία η οποία θα μας μιλήσει φυσικά για το album και για πολλά άλλα πράγματα του για το συγκρότημα. Είναι η δεύτερη φορά που θα την φιλοξενήσουμε στην εκπομπή και να την ευχαριστήσουμε γι' αυτό. Και φυσικά θα ακούσουμε και πέντε τραγούδια καινούργια από το album τη. Όχι τα singles που έχουν προμοτάρει το album, αλλά καινούργια. Και φυσικά θα ακούσουμε και από τα χείλη τη διάφορα πράγματα για τι συνθέσει. Λοιπόν, ξεκινήμα με τον τύπο από την Ευαλτη τον Dan Deacon, Ένα ηλεκτρονικό καινούριο album. Και το Start a Tree στο ξεκίνημα. Και πάμε τώρα στην προστατευόμενη, η Φιλενάδα. Το Αλεξτέρον είναι αυτόν τον άκτη μανκιστ. Ένας περιουσιακός δίσκος στο ξεκίνημα του 2020 από την alexandra savior Crying All the Time. Ο παναγιώτης Οσόπλος στην προμήλακη την παρουσίαση, οι οστάδες οτιδήποτε, πας πολύ τιμωρηθείς μας στο το 2. Της και συνεχίζουμε με ένα καινούριο συγκρότημα από το Modern του Καναδά με ύφο Indie Pop, ηλεκτρονική pop. Το όνομά είναι Cave Boy και του ακούμε στο NYP. συνεχίζουμε με τον Νίκολάς Γκοντέν ο οποίος είναι μέλος στο πασίγνωστο συγκαιρότημα των Air από την Γαλλία και κυκλοφόρησε πρόσφατα προσωπικό αλμπουμ, με πολλές συνεργασίες μία από αυτές ακούμε εδώ στα φωνητικά ο Άλεξη Τέιλορ από τους Hatship Catch Yourself Falling Και Taylor, σε λίγο, ε, πέντε τα βαγόνια από το καινούριο άλμπουμ των Black Grand Theory. Θα μα μιλήσει γι' αυτό η Μάρσια ζωντανά. Λίγο πριν από αυτό, θα ακούσουμε δύο ελληνικά άλμπουμ που ξεχωρίζουν στις πρώτε μέρε του 2020. Πριν από αυτά, όμω, να ακούσουμε. Μια, ένα album που έρχεται τις επόμενες εβδομάδες από το δεύτερο άλμπομ της Soccer Mommy όπως επικράφεται η κοπέλα πίσω από το αυτό in project με πολλές υποσχέσεις για το μέλλον Blood stream, το απόσπασμα σήμερα στο Music Online Ήταν ο εξαιρετικό δίσκος της Okio okay, Mami Και πάμε στο πρώτο από τα δύο ελληνικά Ο δίσκος της Στέλλα Η αλλιώ Στέλλας Χρονοπούλου Έχει βγάλει δύο άλμπουμ με ελληνικό στίχο Στην εταιρεία Όμω Αυτό το άλμπουμ έχει και διεθνή προ... προώθηση Το διαβάσαμε και σε ένα-δύο Μουσικά έτυπα Βρετανικά Η Στέλλα λοιπόν η τη τύπη της δουλειά Με αγγλικό στίχο Και το The Break από το ομώνυμο άλμπουμ της Συναιθούμε ζωντανά με Αθήνα να μιλήσουμε Με την Μάσια των Black Ground Theory Να ακούσουμε άλλο ένα ελληνικό γκούπα Από τη Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά Και αυτή στην Ιναι -E, Και το καινούριο album των uh, Vagina Lips today and Brave Από μια εξαιρετική δουλειά και από τους Vagina <στονίτρια> <στονίτρια> <στονίτρια> Μικρό διάλειμμα Και αμέσως μετά Black Ground Theory Μισή. Αυτά παλιά Τώρα. Τώρα τη μουσική τη διατηρούμε Πάντα φρέσκια Vox 103 3. Η νέα εποχή στο ραδιόφωνο Τραυματισμένο κιλεί στο δρόμο. Καλή στο δήμο σου. Τυφλογατάκι. Καλή στο δήμο σου. Απικίε αδέσπον γατιών. Καλή στο δήμο σου. Αγέλε αδέσπον σκοινών, καλή στο δήμο λέμε. Ο Δήμο αδιαφορεί, ενημέρωσε εισαγγελέα, Υπουργέ Εσωτερικών και αγροτική ανάπτυξη. Γιατί οι δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα περίθαλψη στήρωση, εμβολιασμού σήμανση και σύστηση για τα δέσποτα Η ελληνική νομοθεσία το λέει όχι εμεί. Μην ξεχνά ότι οι δήμιου δικαιούται και παίρνουν επιδοτήσει και ότι θα το και ο μόνημο εγκλισμό του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 Η φύση μας προσφέρει σιωπηλά τις υπηρεσίες της. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000 προστατεύει περιοχές και είδη που απειλούνται, ώστε άνθρωπος και φύση να συνεπάρχουν αρμονικά. Natura 2000. Εδώ ζούμε. Το έργο Life IP for Natura συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Πράσινο Ταμείο. Μάθε περισσότερα στο εδώζούμε.gr η θεατρική ομάδα των Ιθελοντών του Κέντρου Κοινωνική Παρέμβαση του Δήμου Ήλιδας παρουσιάζει την κομμωδία του Ζορ Σφεντό, Γουρούνι στο Σακί. Σκηνοθεσία «Αλέξανδρος Μπουσδούκο. Λαζαράκι ο Δημοτικό Θέατρο Αμαλιάδα από 14 έω 23 Φεβρουαρίου εκτό 5η 20 Φεβρουαρίου. Ωρε παραστάσεων 9. Κρατήσει θέσεων στα τηλέφωνα 694-789-2508 και 694 284 5028, με την υποστήριξη του Υπάρχει λόγο που μα ακούσει. Αυτό. ΕΕ δενζούλ και3 ραδιόφωνο με άποψη. Συνεχίζουμε ζωντανά στον Vox, είναι το Music Online. Αυτό είναι το συγκρότημα το Black Grand Theory. Το νέο του αλμπουμ που μόλι κυκλοφόρησε την περασμένη Παρασκευή, Tears Go Upwards. Έχουμε την τιμή λοιπόν και ζωντανά στη γραμμή κοντά μα την Μάσία. Θα βουδίσει και συνθέτρια του Σοκιοδήματο να μα μιλήσει για το άλμπουμ. Είναι το τρίτο του άλμπουμ μετά το Speaking of Secrets του 2013 και το Connect the Dogs του 2016. Μάρσια, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, όλη την παρέα που μα Και θέλουμε να μα μιλήσει για το άλμπουμ, για τα τραγούδια, τα καινούργια, για την όλη διαδικασία. Βεβαίω, πολύ ευχαριστώ. Καταρχά είμαστε πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε. Και βγάλαμε το τρίτο άλμπου μέσω εδώ, έτσι, με μια καξιθέρηση, επειδή διήρκησαν αρκετά ηχογραφήσεις και η μίξης. Ε, η διαδικασία, δηλαδή όλοι, από την αρχή μέχρι το τέλος, μας πήρε παραπάνω από τι είχε το στο προηγούμενο άλμπουμ. Νομίζω όμως το αποτέλεσμα αξίζει τον κόπο της αναμονής. <laughs> Πάρα πολύ θέρομαι που... Νομίζεις αυτό και ελπιζόντως δηλαδή. Οι ακροατές βέβαια πρέπει να το πούν Πάντως ε, δεν ξέρω εδώ εγώ έχω συνεργάτη μου Και όχι θα δωρήσω άλλους συνεργάτες Έχουν ε, πει τα καλύτερα λόγια Τίρια στα τρία έχεις από εδώ παρά το να ξέρεις Α, Πολύ χαίρομαι Πάρα πολύ χαίρομαι <laughs> ε, Και εννοείται ότι Έχετε μάλλον για να μην μιλήσω σε νεκρό Γιατί είσαστε τρει ουσιαστικά κατάλαβα. Να, ναι, μάλλον, για να το, πιάσουμε, για να, το πιάσουμε, καν, όχι, να το πιάσουμε καλά. Το συγκρότημα από όσα μέλη έχει και ποια άλλη είναι. Δεν είσαι μόνη σου. Εννοείται. Συγγνωμή δεν άκουσα. Ποια άλλη είναι στο συγκρότημα να αναφέρουμε λίγο. Από τα βασικά. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, οι βασικοί είμαστε εγώ, Μάρτια, ε, ο Δημήτρης, τα πλεπτράς, και ο Βαγγέλης τα ντραμπ. Και γενικά στο ρυθμική αγωγή γιατί δεν έχουν όλα φυσικά τα κομμάτια, ε, υπάρχει και, και τα ηλεκτρονικό στοιχείο, ε, αλλά τη εθνική αγωγή του έχει και ο Βαγκέρης. Ε, αυτή τη φορά όμως σε αυτή τη δουλειά, ε, και από εδώ και πέρα ελπίζω ε, να παραμείνουν μαζί μας, είναι ο Διαμαντής Καζούρης και ο Τόρης Μετζάκης, ο τη παίζει κιθάρες και έχει βοηθήσει πάρα πολύ και στην παραγωγή. Έχουμε κάνει το πρίπο εντάξει δηλαδή, μαζί του. Ε, και όχι μόνο, είναι πολύ καλό του μουσικό. Ε, και ο Τόλι παίζει μπάσο το album και στα live, εννοείται. Και, και είμαστε μια παρέα των πέντε πλέον. Μάλιστα. Ε, ε, θα ε, υπάρχει, ε, υπάρχει... Ε, μια και. Ε, είμαστε η. ο στενό πυρήνα, α πούμε. Μάλιστα. Θα υπάρχει υποστήριξη με live, μια και το ανέφερε. Λοιπόν, αυτό είναι ένα καλό ερώτημα, εμείς θέλουμε και το και για να φτιάξουμε ένα ωραίο αποτέλεσμα για να, ε, να παρουσιαστεί αυτό το album, αλλά και παλαιότερο παλαιότερη δουλειά μας στο ε, ε, Είμαστε σε διαδικασία προβών αυτή την περίοδο. Ε, αλλά δεν βιαζόμαστε ούτε σε αυτό. Έρχεται και καλοκαίρι, ούτω ή άλλω. Ε, μάλλον θα πάει έτσι προ καλοκαίρι, να έχει ανοίξει και καιρό και θα πάει μετά το πάφσα το live. Μάλιστα Και για να γιορτάσουμε πούμε, την κυκλοφορία του album, αποφάσισαμε να κάνουμε ένα πάρτι με φίλου και. Ναι, αυτό το είδα και στο facebook, βέβαια. Αντί για live, α πούμε. Με τον επασίγνωστο Δημήτρη Παπασφίλωπολο στα αντέξει. Ναι, όντω μας έκανε την τιμή να ε, παίξει, ας πούμε, στο release party που έχουμε για το τέλος του Upwards και είναι ένα πολύ ωραίο μαγαζάκι στην Κιστέλη. Ε, ναι, ο, δημήτρη, δημήτρη. ο Δημήτρης είχε έρθει και εδώ, στην περιοχή, στον Πύργο και έχω κάνει DJ set μαζί του, δηλαδή πριν από αυτόν. Δεν ναι. το αυτό. Ναι, Ποί χρόνια όμως, πάνε χρόνια, πολλά. Δηλαδή, έπαιξα εγώ δύο ώρε πριν πει αυτό και κάνει το κανονικό DJ σε αυτήν την περίπτωση. Ναι, η αλήθεια είναι. Ε, καλά, δεν το συζητάμε. Συγγραφούμε είναι... είναι... ε, δηλαδή και τον ακούμε από πολύ παλιά. Ε, έχουμε πάει και σε ούκο λίγα πάρτι που έχει κάνει. Και φυσικά θα έχει τις τι συλλογέ του, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, <Και> <Και> ναι, ναι. ναι, ξεφύγαμε από το θέμα όμω, πάμε στα δικά σα, γιατί αυτή είναι η βασική μα <Και> ανασκόηση στη βαδιά. Λοιπόν, ε, ακούσαμε τον Bill ένα από τα καινούργια του album. Ε, θες να μας πεις κάτι για αυτό Να πούμε και κάτι για τα ταπαγόνια που θα τα ακούσουμε φυσικά Και ό,τι άλλο θέλεις φυσικά εσύ Ναι, το Μπιλόνι είναι ένα τραγούδι Το οποίο έχει έμφαση Δίνει έμφαση στη δεθνική αγωγή κυρίω. και Στα κρουστά Εκεί Ήγε ε, μεγάλη μες και ο Γιώτης Ο Πετρέλης ε, Με διάφορα κρουστά που έπαιξε Σε αρκετά κομμάτια μα. Ένας ε, από τους λόγους που θέλαμε να πηγαίνουμε παρ... και με λίγο πιο ανατολίτικους ήχου και με κρουστά είναι για να δέσουμε αυτό το ηλεκτρονικό ήθος με το πιο ε, folklore, εισαγωγικά ε, το folklore έτσι ναι. γιατί δεν, είναι, ε, δεν θα το χαρακτήριζε κανείς έτσι αλλά σίγουρα μπορεί και να ακούσει στη και πιο παραδοσιακόνι ε. Κομματιών μέσα και στον στο πυλόνι. Ε, και πιστεύω ότι έχει ενδιαφέρον ε, το πάντρεμα των ύχων για αυτό το κομμάτι. Βέβαια. Έχω διαλέξει μετά κάτι τελείω διαφορετικό γιατί το album, όπω μιλάγαμε για τον Θοδωβίτα το Ρέντεσι, ε, δεν το βαβιάσει και για ένα άλλο λόγο. Ότι είναι ποικιλόμορφο ο ύχου και περνά εύκολα δηλαδή από τη μία μουσική στην άλλη και σου αφήνει έτσι μια απορία Τι θα ακολουθήσει μετά, τι θα ακούσει μετά. Αυτό μου αρέσει εμένα στο album και γενικά στι νέε μουσικέ. Να μην είναι μονοτονία και επανάληψη στα τραγούδια. Να σου πω πάνω αυτό μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Το έχετε πετύχει αυτό πάντω, εγώ πιστεύω στο album. Από εκεί και πέρα, βέβαια, τα υπόλοιπα θα τα πούν και οι που θα τα ακούσουν. Ε, να περάσουμε σε λίγο στο τραγούδι που διαλέξατε για να προμοτάρετε αμέσω πριν η κυκλοφορία του album, το, το Lal, έτσι. Ε, και δεν ξέρω το πρόφερα καλά. Καλά το είπα. Ναι, ναι, ναι, λοιπόν. και Να μας πείτε και κάποια πράγματα εννοείται και για τον ΛΑΛΑ αλλά και για τι ακριβώς αν σας δυσκόλεψαν κάποια πράγματα στην, στο άλμπομ δηλαδή αλλάξατε κάποια σχέδια που είχατε ναι, ε, θα... το πηγαίνατε για αλλού, το αλλάξατε Ας ακούσουμε το λαλ τότε. Να τα ακούσουμε να μας πεις μετά. Ε, ε, ε, εντάξει, ε, πολύ. Ε. πολύ ωραία. Λοιπόν, ακούμε το λαλ και τα λέμε πάλι σε λίγο. Λοιπόν, από τους Black ο Ντανάη Μάρση από ο Τύμπας, στο του Vox. Λοιπόν, ήταν το ΛΑΛ. Για πε το ΛΑΛ. Λοιπόν, το ΛΑΛ έχει να κάνει με τους παράνομους έρωτε που γράφαμε και στο βαλτίο τύπου και βασικά με. Έχει να κάνει με όλα αυτά τα συναισθήματα που πολλές φορές καταπιέζουμε και που δεν θα έπρεπε να νιώθουμε, ε, ενώ τα νιώθουμε. Και με το πώς το χειριζόμαστε αυτό και πολλές φορές πώς σωματικοποιείται και όλα όλο αυτό το καταπιεσμένο συναισθήμα που μπορεί κάποιος να έχει. Πολύ ενδιαφέρον. Ε, ναι, γιατί ας πούμε ένας χαρακτηριστικό πύχος που μου άρεσε από αυτό το κομμάτι... Ε, περιγράφει μια έκρηξη που αρχίζει από μέσα προς τα έξω ε, Όπως κάθε έκρηξη βέβαια Αλλά η συγκεκριμένη ε, μπορεί να βγει ας πούμε σε, σε ένα τικ στο μάτι που μπορεί να έχει κάποιο, ας πούμε και να φαίνεται <χει> και όλο αυτό το καταπιεσμένο με πούμε συνέστημα πολλές φορές ε, όσο και να θέλουμε να το καταπιέσουμε πολλές φορές δεν μπορούμε ναι, ε, α, όπως μιλάγαμε και πριν ε, εκτός αέρα έχετε κάνει στο άλμπουμ και κάποιες συνεργασίες ε, με κάποιους άλλους καλλιτέχνες Ναι, ε, είχαμε τη χαρά να συνεργαστούμε με πολλούς ε, καλλιτέχνες και φίλου κυρίω, γιατί η αλήθεια είναι ότι εμεί ε, γενικά ό,τι έχουμε κάνει μουσικά, αυτό είναι, αυτό είναι μεγάλη χαρά μα. Να έχουμε πλαισιωθεί από φίλου ε, οι οποίοι είναι και μουσικοί. Και αυτό κάνει και πολύ ευχάριστη τη διαδικασία, γιατί και αυτό που κάνουμε το κάνουμε γιατί μα αρέσει και γιατί θέλουμε να περάσουμε ωραία και να βγάλουμε αυτό που αισθανόμαστε προ τα έξω. Και έτσι νομίζω ότι όταν το κάνει αυτό με άτομα τα οποία έχει. Ε, Κάποια κοινά στοιχεία και κάποια επαφή, ε, γίνεται ακόμα πιο έντονο όλο αυτό. Ε, έχουμε συνεργαστεί στο συγκεκριμένο άλμπουμ με τον Άλεξ Παντεσμαντιάνο ο οποίο έχει παίξει κιτάρες, με τον Ιώτη Πετρέλιο όπως μου είπα, ναι. με τον Cry Intro ε, και τον Ιωάννη Τέλικα, αλλά... Ε, η μεγαλύτερη συνεργασία πούμε, ε, που μεγαλύτερη στιγμή της φορά ήταν με δύο πολύ ταλαντούχα παιδιά τη Μάρβα και το Θεό ε, έχουν το σχήμα το μωσικό σχήμα που λέγεται Μάρβα και συμμετέχουν στο τραγούδι μας Don't Let Me Down ουσιαστικά το πήρανε και το κάνανε το αλλάξαν τα φώτα με την πολύ καλή έννοια ε, το κάνανε Μέρη και δικό τους ε, τα στυντ, ε, παραγωγή δικά τους και φωνητικά της Μάρδα ε, τα παιδιά κινούνται σε ένα έτσι τριμποπ και ντάρκε φίγαλ το οποίο θα τα ακούσουμε όμως την άλλη Κυριακή γιατί δεν το έχω φέρει μαζί αυτό Α, δεν <laughs> λάθος δικό μου έχω παιδιά, φέρει... και αυτό δεν, είχε, δεν το είχαμε κάνει ήδη ναι. ε, ε, Ριλής ε, με το άλμπουμ είχαμε επιλέξει συγκεκριμένα κομμάτια έτσι. Mm -hmm. μόνο τα... Σύγκλι και το ΛΑΛ, ουσιαστικά. Σωστά. Και για αυτό το λέω τώρα το αναφέρω επειδή είναι μια συνεργασία έτσι, αξισημειότητα. Μάλιστα. Ε, θα ακολουθήσει ένα τραγουδί το Cat Feeling. Να μας πεις λίγο πριν το ακούσουμε κάτι και γι' αυτό για να βάλουμε ένα μικρό διαλυματάκι στις, 10, στις 11 συγγνώμη. Πέρασε η και εγώ στις 10 ακόμα. Και ε, να τα πούμε λίγο μετά στις 11 και για το επόμενο. Ε, το Cat Feelings το Cat που θα ακούσουμε ε, είναι από τα πιο ανάλαφρα στα εισαγωγικά τραγούδια του album. Είναι ένα χαρούμενο electro pop ε, το οποίο έχει ένα ευχάριστο beat. Εμένα μου αρέσει. <σομίως> Αν και ε, α πούμε δεν έχει τη βαρύτητα ή σοβαρότητα κάποιων άλλων. Δεν έχει σημασία, όλα χρειάζονται. <σομίως> Ότι άλλο και σε αυτή την εκπομπή η electro pop είναι ένα από τα βασικά ε. είδη που παίζουμε. Ακριβώ. Και εμένα είναι από τα μου. Ε, προσπάθησα να προσωμιώσω στους τείχου την ε, γενική και ανάλαφη διάθεση τη γάτας μου. Α. <laughs> ναι. Υπέβαχα. Ε, μια συγκεκριμένα για ηλεκτροπόπ, αγαπημένα και αυτά ε, ε, ε, Μου αρέσει ότι τα τελευταία χρόνια ανεβάζει στο Last Day Live ε, Το ηλεκτρονικό περιοδικό, ε, Μάλλον λύσει με αγαπημένα άλμπομ Που σημαίνει ότι παρακολουθείς την μουσική ανελιπώς Γιατί οι λύσεις σου είναι αντιπροσωπευτικέ για την κάθε χρονιά Δεν είναι δηλαδή στην τύχη ένα-δύο ότι δεις Όμως γιατί βλέπω ότι και εσύ και όχι μόνο εσύ και ο Στοδωρίς ε, Επίση είσαστε πάρα πάρα πολύ ενημερωμένοι. Εντάξει, εμεί ε, είναι το χόμπι μα. Αλλά πράγμα, εσύ όμω λέω, ε, Μ' αρέσουν οι λίστε σου, γιατί εντάξει, είναι και πολύ ελεκτικέ, απλά δείχνει ότι παρακολουθεί Δεν μην συγκεκριμένα σε δύο τρία συγκροτήματα μόνο. Κάποιοι ακόμα μόνο δύο τρία συγκροτήματα. Βλέπω είναι ξεπραγμένοι. Ψα... Και... Ε, η αλήθεια είναι mm. πάρα πολύ δύσκολο στι μέρε μα, ε, λόγω του όγκου τη πληροφορία. Ακριβώ για αυτό το λέω um, να είναι κανείς ενημερωμένος πραγματικά και να ακολουθεί όλες τις κυκλοφορίες Δηλαδή, πρακτικά δεν γίνεται, πρέπει να κάνει μόνο αυτό Να τις ακολουθείς όλες δεν γίνεται, όντω, απλά ό,τι ναι. μπορείς περισσότερο Και πάρα πολλά μας ξεφεύγουν δηλαδή Δεν το σύσταμα αυτό Έχουμε ακούσει, ας πούμε, πόσε κυκλοφορίες έχουν βγει πέρσι μόνο στην ελληνική σκηνή και στο είδος που παίζουμε ή που ακούμε που δεν προλάβαμε να ακούσουμε ή δεν αφιερώσαμε το χρόνο που θα έπρεπε για να γνωρίσουμε καινούριο υλικό και βγαίνουν και πάρα πολλά αξιόλογα καινούρια πράγματα Και πώς θα τα παίρνουμε χαμπάρι πολύ μετά Ας πούμε πήρα μια συλλογή που βγήκε πριν από κάποιες μέρες ε, της γραφτερή της εταιρεία που ανασκοπεί την περασμένη χρονιά που έχει στα βέβαια μέσα δεν ήξερα τα 30 Σε πληροφορώ ανακαλύψα 10 διαμάντια μας Και ενώ βγήκαν τέτοια πράγματα Το 19 και δεν πήρα χαμπάρει Ναι, και, ναι, ναι, όλοι Έχει δίκιο, ναι, ίσχυ αυτό ότι αυτό που λέει, δηλαδή, κι εγώ βλέποντα ε, και πολύ σπετλών ε, και κλέφοντα εξοργικά α πούμε ε, τι έχει υποφτάρει κάποιο φίλο ή μου παραγωγό, αναγνωστικά έτσι ε, μαθαίνει. Αυτό θα το ψάξουμε, ναι, γιατί παράδειγμα, εγώ θα προτείνω πέντε που δεν τα ξέρω ο άλλο. Μετά θα διαβάσω άλλε 10 λίστε να ανακαλύψω ιετρία και λέω πώ μου ξέρει και αυτό. <συσίλωσαν> αυτό είναι το ωραίο τη μουσική. Τουλάσον ε, στην εποχή τη όπω είμαστε. Γιατί παλιά ήταν αλλιώ τα πράγματα. Δεν το συζητάμε ε. πριν από 15-20 χρόνια. Ήταν πολύ μικρή η μη... παροχή πληροφοριών, δεν υπήρχε το ίντερνετ. Μάλλον υπήρχε σε ένα πρωτόγονο στάδιο, όχι τόσο πολύ εξαπλωμένη. Ναι, σίγουρα. Παλιά ναι. ήταν τέλειο διαφορετικά. Νομίζω το ραδιόφωνο είχε τον πρωταρχικό το ρόλο. Το ραδιόφωνο και οι παραγωγοί, οι είναι... οποίοι βέβαια πτω, ε, είχαν τον. Το λέω ναι. Το λέω πραγματικά με πόνο στην καρδιά αυτό. Δυστυχώ είναι πολύ λίγα πλέον τα ραδιόφωνα και είναι κυρίω ιντερνετικά αυτά μπορεί να ακούσει κανεί για να. Ενημερωθεί και να ακούσει κάτι καινούριο γιατί τα περισσότερα έχουν λίστε. Ναι, βέβαια. Ε, μόνο είναι λίγοι οι παραγωγοί που παίζουν δικό του υλικό. Και βάζουν εμπορικά πράγματα. Ήταν ρεαλό. Ήταν το ραδιόφωνο και κάποια περιοδικά μουσικά που στάνταρθα παίρναμε να διαβάσουμε, να δούμε το. Σωστά, τότε υπήρχαν τα περιοδικά, τώρα έχουν τα βγει καινούριο υλικό, Μόνο τα ξένα υπάρχουν. Βέβαια, εντάξει, αυτά παραμένουν. Μόνο το UNCAT και αυτά υπάρχουν παραδοσιακά. Ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ θυμάμαι ότι στα Άντερ κάθε εβδομάδα πούμε θα παίρναγα από συγκεκριμένα περίπτερα κοντά στην Ομόνια που είχανε αυτά τα μουσικά περιοδικά και προνηθευόμουν, ας πούμε, το δύο τη εβδομάδα. Αλλά εντάξει, τώρα ναι, είναι πολύ πιο εύκολη. Η πληροφορία πιο εύκολα προσβάσιμη, αλλά ταυτόχρονα χάνεσαι λίγο στον όγκο αυτή τη πληροφορία. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Στον όγκο μπορεί να σε κάποια καλά πράγματα γιατί δεν προλαβαίνει να, να τα ακού. Είναι η μέλη του... τη ακρόαση που υπήρχε παλαιότερα. Ιδίω γιατί ακριβώ είχε λιγότερο υλικό να ακούσει, έδινε μεγαλύτερη σημασία και βαρύτητα στον τρόπο που το άκουγε. Και είχε και, πώ να το πω, το αγόραζε και το άκουγε επειδή το αγόραζε. Ακριβώ. Ενώ τώρα. Λόγω της ευκολίας του streaming θα ακούσεις κάποια δευτερόλεψα ή θα το βάλεις ας πούμε, στο background κάνοντας κάτι άλλο και δεν θα δώσεις και τόσο σημασία ίσως. Ακριβώς. Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα το cut feelings, ένα μινι διάλειμμα. Ε, θα ακούσουμε άλλο ένα πάλι δικό σας και θα τα ξαναπούμε για λίγο ακόμα, εντάξει. Τέλεια. Eyes are busy, always down, minds are cooked. it wasn't for all day 3 και 3. Η θεατρική ομάδα των εθελοντών του Κέντρου Κοινωνική Παρέμβαση του Δήμου Ήλιδας παρουσιάζει την κομμωδία του Ζορ Σφεντό, γουρούνι στο σακί. Σκηνοθεσία Αλέξανδρο Μπουσδούκο. Λαζαράκι ο Δημοτικό Θέατρο Μαλιάδα από 14 έω 23 Φεβρουαρίου εκτό 5η 20 Φεβρουαρίου. Ωρε παραστάσεων 9. Κρατήσει θέσεων στα τηλεφωνα 694-694. 7 89 και 694 284 2 84 50 28 με την υποστήριξη του Vox 103,3. Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα.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 του και η ένα αδεσποτάκι. Α βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλι ο αδέσποτα. Φιλοζωϊκό Σωματίο Καρδίτσας διασώζω. Όλα άλλαξαν. Ακου Vox εκατοντατριά εκατριά. Ακου τη διαφορά. Your old clocks to the right time. My heart, a thousand pieces scattered on the floor. Piece back this wrap together, a necklace down your jaw. Bright colored, fuchsia stones bring life into your skin. so- Μετά τι 11, ζωντανά στον Vox στου 103 κομματίε και στο διαδίκτυο. Music Online, ο Παναγιώτη Ζωσόπουλο στην επιμελάκι για την παρουσίαση. Ακούμε τραγουδία από το καινούριο album των Playground Theory, το album Tears Go Words, το τρίτο album του συγκροτήματο. Και έχουμε ζωντανά κοντά μα από την Αθήνα την Μάρσια. Τραγουδίστε και συνθέτρια, συνεχίζουμε την κουβέντα μα. Ήταν το Circle, πε μα, Μάρσια, για το Circle κάποια πράγματα. Ε, το Circle είναι το εισαγωγικό κομμάτι του άλμπουμ και έχει έτσι μια μεγάλη ε, ατμοσφαιρική εισαγωγή η οποία άρεσε και την πέζαμε ε, σε πρόβες α πούμε αρκετή ώρα και είπαμε ότι και όπως ακουγόταν στην ηχογράφηση άρεσε πάρα πολύ έτσι ήταν αυτό το ε, ατμοσφαιρικό του πράγματος και είπαμε να την αφήσουμε τη μεγάλη αυτή την εισαγωγή και να αρχίσει να... Μπαίνει σιγά σιγά, σιγά σταδιακά το κομμάτι γιατί νομίζω ότι είναι το κατεξοχήν Dreampop κομμάτι του album. Γι' αυτό και το αγαπάμε ε. εμεί ε. <laughs> ε. ε, Γι' αυτό το βάλαμε και στην πρώτη, α πούμε. Είναι το πρώτο που ανοίγει. Η αλήθεια είναι τώρα, εντάξει, όπω μου έσυνε στο album, δεν το έχω με τη σειρά. Δεν μπορώ να καταλάβω τη σειρά και εγώ των τραγωδίων. Δεν είναι στη φυσική μορφή, α πούμε, για να μπορώ να καταλάβω ποια είναι στη σειρά. Οπότε εσύ μα την πει στη σειρά, <laughs> Δεν ήξερα δηλαδή, ότι είναι πρώτο. Α, θα ναι. ναι, ναι. Επισημένου το είχαμε επιλέξει για πρώτο ναι. λόγο της εισαγωγής. Γιατί όταν ξεζυπάρεις το αρχείο πάνε τα, τα τραγούδι δεν πάνε με σειρά που είναι. Εκτός αν ήταν αριθμημένα μόνο τότε μπορεί να καταλάβει σε ποια σειρά είναι, όντως. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν ναι, ένα, το τραγούδι το τομίζω ότι τέριαζε η εισαγωγή. Δεν το συζητάμε. Ειδικά όπω μπαίνει με αυτό το τρόπο που μπαίνει το τραγούδι δείχνει ότι είναι μια εισαγωγή όντω. Ε, έχετε μέσα πάλι στο album. βέβαια αυτό το έχετε κυκλοφορήσει το παγόδι και νωρίτερα σαν πρόμο ε, Ένα ελληνικό, έτσι, διασκευασμένο. Πες μας πάλι κάτι γι' αυτό Ναι, ε, κλείνει το album αυτό Α, το κλείνει το album. Πρώτο και το ναι. τελευταίο, ναι, Να, ναι, ναι. Ε, Όπως και στο Connected dots που είναι το, το δεύτερο album μας Έτσι και στο Tears Go Upwards, το καινούργιο τώρα ε, επιλέξαμε να κάνουμε μία διασκευή, αλλά μία διασκευή η οποία δεν είναι και τόσο γνωστή, δεν είναι ευραίως γνωστή, ας πούμε, το original κομμάτι. Ε, μιας που είναι ένα παραδοσιακό δακινθυνό και αυτή τη φορά, ε, νομίζω είχαμε ξαναστεί σε μία παλαιότερη συνέντευξη ότι ο Δημήτρης Νέγκας, ε, ο οποίος ε, γράφει τη μουσική και παίζει και τα βασικά, ας πούμε, στο συγκρότημά μας έχει καταγωγή από το Άκυντο. και έτσι έχουμε μια ιδιαίτερη προτίμηση στα κά άρματα και αυτή τη φορά διαλέξαμε ένα τραγούδι που λέγεται Το Λιμάνι ε, μπορεί κανεί να το βρει σε original εκδοχή το ίντερνετ βέβαια δεν υπάρχει, ε, επειδή είναι παραδοσιακό, δεν υπάρχει μία βερδιόν, υπάρχουν διάφορες. Από διάφορους, δηλαδή τοπικούς που ε, το έγωναν. Δεν υπάρχει, δηλαδή θέλω να πει επίσημοι από καλλιτέχνη. υπάρχει επίσημη πράγματα, αυτό εννοώ. Εμείς το είχαμε ακούσει ε, από καταδόρους ε, δακινθινούς ε, που το τραγουδάνε παραδοσιακά με πολυφωνίες κτλ. Και είπαμε να το προσαρμόσουμε λίγο στα δικά μας δεδομένα. Πολύ ήτανε. Δεδομένα. Το... Να... Ναι. να πειραματιστούμε λίγο με... να το κάνουμε λίγο Dismortal Coil, με... με λίγο έμπνευση από Song to the Siren. Λέμε τώρα. Καλά, μιλάμε. <laughs> Σύμπτωση έτσι. Ακούω το τρίτο του σάλμπορν πριν από μερικέ μέρε. <laughs> <laughs> <Α, laughs> ναι. Να πείζετε <laughs> αυτό. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Και, για να προσεγγίσουμε τέτοιο ήχο και λίγο cocktail του που μας αρέσανε πάντα και ακούγαμε να το πάμε προ τα εκεί. Ε, βέβαια, ε, διατηρώντα το σεβασμό στο παραδοσιακό τραγούδι, χωρί να το αλλάξουμε ή να το αλλοιώσουμε, ε, το προσέχουμε ε, αυτό πάντα. Αλλά να προσπαθήσουμε να το προσαρμόσουμε. Εμένα το φόρτε μου δεν είναι το ελληνικό γιατί αλήθεια είναι γενικά. Δηλαδή δεν έχω μεγάλη εμπειρία να με, τα βγάλω με ελληνικό στοίχο. Ναι. Έτσι είναι, είναι, για μας ένα τυραγματισμό αυτό πάντα και γι' αυτό το, το διαχειριζόμαστε έτσι και διαφορετικά και με ένα νέο μάτι κάθε φορά. Μια σκέψει τώρα. Κι ακόκτοτονίς, φυσικά είσαι της σχολής uh, της 4 δεν το συζητάμε έτσι, πρέπει να σπάρει τα συγκροτήματα της ε, 4AD. Ε, η αλήθεια είναι ότι έχουμε μεγαλώσει και εκτιμούμε πάρα πολύ, ακούγοντας ε, πο πολλές ε, δουλειάς της 4AD νοήτερα. και νομίζω ότι κάποιος... Ε, Αν και εσύ βέβαια είσαι... Εγώ το, το ακούει και στον ήχο μας. Οπόνομα. Ηλικιακά είσαι μετά τη 4 βέβαια, άρα πίσω. Μετά την εποχή αυτή της ΦΟΡΙΔΙ, η ΦΟΡΙΔΙ είναι στα 80's, ναι, είσαι μικρή. Ναι, αλλά είναι πολύ χαρακτηριστική νομίζω σχολή αυτή και ναι. νομίζω ότι υπάρχουν αρκετά συγκροτήματα που έχουν επηρεαστεί και με μεταγενέστερα δηλαδή που και εμεί ανακαλύψαμε αργότερα. Στην Ελλάδα υπάρχουν ε, άλλα συγκροτήματα εκτός από εσά. Μόνο από τη δεκαετία του 1980 τα οποία έχουν βρει αυτή τη Ναι, καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Ναι, διεθνώ υπάρχουν. Στην Ελλάδα, λέω, αν υπάρχουν άλλα, αν έχει υπόψη σου. Εγώ ε, δεν μπορώ να φέρω στο μυαλό μου τώρα κάτι ακριβώ που να είναι έτσι, με τόσο εμφανή επιρροή Νομίζω, ε, τώρα κάτι... Υπάρχουν βέβαια κάποια dark yeah, συγκαιροτήματα. Η Marvel Fonteo, τα παιδιά που συνεργαστήκαμε, έχουν και αυτή η στοιχεία. Ναι. Ο dark wave σίγουρα. Ναι. Ε, Καλά, όχι dark wave, απλά για αλλά πιο... είναι, Ναι, Αλλά είναι λίγο... Ε, συνδυάζουν dark wave και dream pop στοιχεία. Dark wave ε, υπάρχουν πολλά συγκαιροτήματα. Αλλά ναι. είναι λίγο πιο dark, ας πούμε, από ναι. μάθος να το έλεγα. Ναι. Ε, ε, Τώρα, ε, αυτό είναι καλό ερώτημα. Νομίζω ότι η ψέλλει είναι άθενε, θα έλεγα ότι έχουν. Ναι, σωστά. Mm. Αυτή είναι λίγο και πιο ambient, βέβαια. Έτσι. Είναι λίγο πιο ηλεκτρονική. Oh. Ναι, ναι, ηλεκτρονική ναι, ναι. Α, ναι, Η ναι. ναι, είναι πιο ηλεκτρονική. Συγγνώμη, δεν σε ακούω καλά γι' Ναι, είναι πιο ηλεκτρονική, μέσα μίλησα σιγά-σιγά, δίκιο. Είναι πιο ναι, ηλεκτρονική. Πιστεύω, ναι. Ισχύει αυτό. Ισχύει. Απλά σαν ύφο, λέω. Ναι. Σαν νύφος, ε, πάει προ εκεί. Ε, τώρα Να προσπαθώ να σκεφτώ Ας πούμε και άλλες ε, δισκογραφίες Πιο ε, πρόσφατε, Αλλά δεν μου έρχεται κάτι που να είναι σε αυτό το ύφος Που λες yeah. Αυτό είναι καλό για εσάς βέβαια Έχετε μια πρωτοτυπία Ευχαριστούμε <laughs> Και το Θα κλείσουμε Δεν θα κλείσουμε Κόμπλα, Θα παίξουμε τελευταίο το αγουδί Το Sleepan ε, από τα πέντε τουλάχιστον που έχω διαλέξει για σήμερα ε, mm. Αλλά τρία βέβαια εμένα από τα καινούρια Τα υπόλοιπα τα έχουμε ακούσει το άλμπο Το Flip and repeat. Ναι Α πολύ χαίρε Το ξεχώρισε δηλαδή από τα υπόλοιπα η πεντάδα που είναι τουλάχιστον στα δύο ακούσματα που έκανα, αυτά το ξεχώρισα. Τώρα τα άλλα τρία, δεν θέλω να πω ότι δεν μου άρεσαν, απλά αν ήταν να διαλέξω πέντε, διάλεξα αυτά. Alors, Έτσι. Ναι, είναι από τα πιο δυναμικά κομμάτια. Μπορεί μετά από δέκα μέρες να σου πω ότι θα έφερνάει άλλη πεντάδα βέβαια. Ναι, όντως, θέλει... θέλει ακράσεις γιατί κάποια κομμάτια πάντα... Ε... Τα ανακαλύπτει με τη δεύτερη, τρίτη ή τέταρτη ακρόαση. Παράδειγμα, εγώ θα σου πω: Όταν ήμουν πετσεβικά, άκουσα το τραγούδι των κυρίων το WICAN και μίσησα το συγκρότημα. Μίσησα το συγκρότημα. <laughs> και ακούω μετά το Ζατ like και λέω: Είναι το ίδιο συγκρότημα. Δεν είναι δυνατόν. Ήμουν βέβαια έφηβο τότε. Όπω υπάρχουν και τα ναι. συγκροτήματα που μετά από λίγο έχουν αποποιηθεί ας πούμε, το χίπ του. Βλέπε Κρίπτων Ρέιντιοχ, α πούμε. Ναι, σωστό. Ο αυτό. I mean love τώρα. Σωστό. Γιατί. Τι... Ε, ναι, όντω, δηλαδή δεν μπορεί να κρίνει και από ένα χίπ, ένα συγκρότημα, γιατί. Ούτε από ένα άκουσμα. Α... <laughs> Ακριβώ. Εκτελήσεται. Αν ακούσει ειδικά τώρα του Ρέιντιοχ, βέβαια, το βέβαια στην εποχή του αυτή, ε, όποιο έχει ανακαλύψει τα τελευταία χρόνια με το. Ακούσει τα δύο από τα το άλλμου του, θα πει είναι δυνατόν να είναι το ίδιο συγκρότημα. Είναι δυνατόν. Ναι. Η εξέλιξή του πάντα μα αφήνει με το κομμάτι ανοιχτό. Γι' αυτό το ανέφερα. Εντάξει. Και ο Θόμιονγκ πάντα προγραμματίζεται, είναι, εντάξει. και προσωπικά. Είναι ψαγμένο. Πάρα πολύ. Ναι. Και από ό,τι έχω δει, ναι, σου αρέσει πάρα ε, πολύ. Είναι ένα πρότυπο. <laughs> <laughs> Προ Έτσι πάει. Ναι. Ε, λοιπόν, δεν ξέρω αν θα έρθει να, να προσθέσει κάτι για το album. Κάτι άλλο για το συγκρότημα. Για τα live τα είπαμε. Ε, α. Ε, αυτό που έχω να πω είναι ότι ευχαριστούμε καταρχάς όλους τους φίλους γνωστού ε, και όσους ανθρώπους είναι γύρω μας και μας στηρίζουν σε όλα αυτό που κάνουμε στη μουσική είτε είναι με τις ακροάσεις τους, είτε είναι με το feedback ε, και τις απόψεις που μας πούνε πάνω σε αυτά που ακούνε, που γράφουμε κτλ. είτε είναι με μια κουβέντα... Ε, καλό προαίρετη για διορθώσεις και τα λοιπά Όλο αυτό μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ και εύχομαι και ελπίζω να μπορεί ο καθένας να κάνει αυτό που του δίνει ζωή και νόημα στην καθημερινότητά του όπως έχουμε δει και εμείς, να διοχετεύουμε αυτή την ενέργεια μέσα στην μουσική Εγώ εύχομαι να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνατε και πιο πολύ το ψάξιμο, δηλαδή να μην μένετε σταθεροί σαν ίδια και τα ίδια, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και ας το τα άλμπουμ, γιατί η καθιστεύωση σημαίνει ότι ψάχνεται κάποιος. Ε, ήθελα να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Mm -hmm. ε, πώς μπορεί να βρει κανείς το άλμπουμ, είτε για download, είτε σε φυσική μορφή και σε τι θα κυκλοφορήσει ή τι έχει κυκλοφορήσει μάλλον τη γιατί βγή την βγήκε την Παρασκευή. Μάλιστα. Λοιπόν, το album που μόλι κυκλοφόρησε, ε, καταρχά υπάρχει διαθέσιμο σε φυσική μορφή σε όλα τα δισκοπολία τη Ελλάδος, όσα έχουν απομείνει. Δηλαδή. Ναι, στο public υπάρχει, γιατί εγώ το ψάξω στο διαδίκτυο δεν το βρήκα ακόμα, ή θα βγει. Ε, Μήπω δεν έχει έρθει ακόμα ας πούμε, σε όλα τα public, αλλά ότι θα υπάρχει, θα υπάρχει. Πάντω διαδικτυακά τουλάχιστον την Παρασκευή δεν το βρήκα. μήπως το βάλανε από εβδομάδα σήμερα, δεν ξέρω. Ναι, επειδή Παρασκευή ήταν μέρα κυκλοφορία και δεν είχε φτάσει. Ναι, ναι εντάξει. Το... Αλλά γενικά ε, ο Χρήστος Αλεξόπουλος και οι Πάτους Μιουζικ μας έχουν ενημερώσει ότι θα είναι διαθέσεις. Πάτους τα λαδιασοπάπη και υπάρχουν, τα έχω δει. Ναι. Υπάρχουν ε, ε, Τώρα, όποιος ε, δεν έχει πρόσβαση σε δισκοπωλείο ή δεν ε, υπάρχει δισκοπωλείο κοντά του, ε, είναι πολύ πιο εύκολο μέσω ίντερνετ, Ωραία. μπορεί ε, μέσω ε, Bandcamp, iTunes, Amazon, όλες οι μεγάλε πλατφόρμε. Digital download αυτό έτσι. Έχουν ναι. βέβαια link για download digital. Όπω επίση δυνατότητα και μέσω του Συγνώμη, Συγγνώμη, επαναλαμβάνει ναι, λίγο ότι έκανα ένα μικροφωνισμό, δεν ακούσικες. Ναι. Το δυνατότητα που είπα. Με... Yeah. Μέσω του Bandcamp υπάρχει δυνατότητα download και digital, δηλαδή ηλεκτρονική μορφή ε, των κομματιών αλλά επίσης ε, υπάρχει δυνατότητα και της ε, ε, παραγγελίας του βινηλίου, ε, το οποίο έχω να πω ότι είναι λίγα τα κομμάτια του βινηλίου που έχουμε να ε, δώσουμε και έτσι θα είναι first come, first serve, δηλαδή όσοι έχουν κάνει προπαραγγελίες... Συλλεκτικό ε, τώρα. δηλαδή. Ναι, γιατί δεν είναι πολλά, ε, επίτηδες δηλαδή, βγάλουμε κάποια λίγα, γιατί... Θέλαμε να δούμε πώς θα πάει και η όλη διαδικασία. Και ήταν η πρώτη φορά που τυπώνουμε σε βινίλιο. Αν πάει, πάει καλά, θα ξανατυπώσετε δηλαδή. Θα το δούμε, ναι. Mm. ναι. Πολύ ωραία. να μπορεί κανείς μέσω Bandcamp. Στο μέσω... λέω γιατί είναι φανα... υπάρχουν πια φανατικότατοι του βινιλίου. Ναι, υπάρχουν όντω. Υπάρχουν. Έχει νομίζω επιστρέψει σε έναν βαθμό ναι. Ότι... Τώρα βέβαια δεν ξέρω οι ηλικίε yeah. είναι, μάλλον θα είναι πιο μεγάλη, αλλά δεν έχει να κάνει mm. αυτό τέλο πάντων. Η αλήθεια είναι ότι είναι κουκκλή το βινίλιο, γιατί μόλι σήμερα έφτασε σε εμά και το βλέπω τώρα, το πήρα στα χέρια μου. Καλά, κουκκλίνει και το ε... εξώφυλλο του άλλμου. Είναι εκπληκτικό το εξόφυλλο του άλλμου. Είναι ένα. Ξέρω, θα να ευχαριστήσω τώρα καλά που το είπαμε. Mm. Τον Άγγελο Μπολότο, ο οποίο είναι υπεύθυνο για όλο το artwork του άλλμου, και όχι μόνο αυτού και του προηγούμενο που και κάνει το artwork. Είναι ο γραφίστας μας, ο οποίος ε, μπορεί κανείς να τον συναντήσει με τον Diloid Braining, που χρησιμοποιεί στα social media και κάνει τρομερές δουλειές Όλα αυτά δηλαδή τα singles που έχει τα γιατί το, το κάθε single έχει και τη δική του διαφορετική έτσι, μορφή ναι. πρόθεσης Καλώς, είναι, θα... το, έχει, το έχει γράψει αυτός Κάθε κομμάτι, κάθε κομμάτι του άλμπουμ ναι. κάνει ξεχωριστό Λάβη, ναι. Ακόμα και το λαλ που είδα που κυκλοφορήσει, έχει το δικό του πούμε, format ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Σωστά ναι, ναι, ναι. Και έτσι ε, υπάρχουν πάρα πολλέ δυνατότητε και επιλογές φυσικά για όποιον θέλει ε, να παραγγείλει και όποιο έρθει στο πάρτι, θα έχουμε και εκεί κάποια αντίκτυπα μαζί μα σε περίπτωση που θέλει να πάρει. Αχ, για το πάρτι τι μου κάνει τώρα. Είναι δύσκολο, είναι Παρασκευή και λόγω εργασία. Δύσκολο. Παρασκευή, και 20, ε, παρασκευή, όχι και 13. Παρασκευή 29 ναι. Φεβρουαρίου. Είναι σε δύο εβδομαδούλε από τώρα. Δεν θα απολαύω δυστυχώ. Δυστυχώ. Δεν πειράζει. Σε live, υπόσχομαι σε live να σα δω. Ε, εννοείται, εννοείται. Εκεί είναι σίγουρα αυτό το. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα λοιπόν. πολύ για τη φιλοξενία. Και εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, Νομίζω καλύψαμε ευχαριστώ. σχεδόν τα πάντα. Ε, υπόσχομαι να ακούσουμε το τραγούδι μαζί με τα άλλα παιδιά που είπες πριν, που παρουσίασες, να τα ακούσουμε την Κυριακή, στην εκπομπή με τα καινούργια. Ε, ε, ε, και εύχομαι σύντομα και άλλη δουλειά, καλύτερη από αυτήν, όχι την καλύτερη, καλύτερη, εγώ το λέω σαν ευχή. Ε, και πάντα να κάνετε αυτό που κάνετε με χαρά, με διάθεση, με, ε, με ό,τι καλύτερο δηλαδή σας βγαίνει. Ευχαριστώ πολύ πάνω, να είσαι καλά. Λοιπόν, ήταν η Μάσια από τους Play Crown Theory. Ε, κλείνουμε αυτό το μικρό αφιέμα στην νέα τους δουλειά με το Sleep and Repeat Και καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ και επομένως. They spend the nights in crowded rooms, and as they glance at someone's face, it all comes clear, this is a race. Αυτά με την Μάρση από του Playground Theory. Ε, θα ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι Τους είπαμε την Κυριακή. Συνεχίζουμε τώρα εμεί με καινούριε κυκλοφορίε. Να πούμε περίπου στο ίδιο ύφο, οκ. Okay. Ε, σε ψαγμένε μουσίκες Το όνομα του είναι ΗΠΑ. Συμμετέχει στο τραγούδι η Άλλη Και τους ακούμε στο Oton Phase μέχρι και το τρίτο μικρό μα διάλειμμα για σήμερα. Μέχρι τις 12, Music Online Εμείς η μισή εκπομπή αφαιρούμες Playground Theory ή άλλοι μεσοί σε νέες ατμοσφαιρικές uh, Indie Pop, uh, Dream Pop uh, uh, κυκλοφορίες Υπάρχει λόγος που μας ακούς Αυτός I got a black magic woman got a black magic woman Yes I got a black magic woman Got me so blind I can't see I a blind man. Though my mind could think I still was a mad man. I hear the voices when I'm dreaming. Βόξ is τρία και τρία ραδιόφωνο με άποψη 25 λεπτά ακόμα κοντά σα, μέχρι τι 12 ο Παναγιώτη Βασόπουλο. Ε, το έχουμε για το soundtrack του The ε, μια ταινία Αλλά, μα η μουσική, εκπληκτικό soundtrack. Μαζεύει φοβερά συγκροτήματα καλλιτέχνε του Ιντι και του παλιού και του καινούριου, με πολλά τραγούδια μέσα. Εδώ ήταν η Hart, του των Kills το I Don't know. Γιάννη ε, Σούν ε, συνεργάστηκε και με τον Τζακ Γουάιτ ε, Στους Δετ Γοίδερ Αλλά μόνοι της δεν είχε βγάλει τα παγκούδια να πούμε την αλήθεια Και άλλο ένα τα από το Σάντεβακ Στη συνέχεια η Girl in Red Και το Kate's Not Here η από το Soundtrack με τα ρογούδια της The Turning για να πάμε σαν ο καλλιτέχνη το όνομά του είναι Louis Tomlinson. και από δεν έχει βγάλει ακόμα άλβομα διάβασα καλά, ναι είναι το Walsh, ένα από τα singles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 These are what is how Και βέβαια βγάζει άλλμπουμ τις Είναι από το μόνιμο άλλμπουμ το τραγούδι World, του Louis Thomlinson. Τεμπούτο το είναι. Ε, δεν μας και τα Oasis. Πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε ένα που συνδυάζει ψυχιαλεδική, rock, post, διάφορα πα's μέσα εδώ. Μιλάμε για τους homesick και τη νέα τους δουλειά. Διαλέγουμε Children's Day. Stop, από το καινούριο ενδιαφέρον άλμπομ των Homesick αλλάζουμε ύφος, πάμε σε πιο φορκ καταστάτησης, Smoke Fairies και έχουν καινούριο άλμπομ Chew Your Bones Of something like the finish line. Here they come, their gathering speed, and stones on the shore rushing up to. Πούμε ότι όσοι δεν προλάβατε όλη τη συνέντευξη καθόλου με την μάρση από τους Black Grand Theory μπορείτε να ακούσετε η οικογραφημένη γυνακοπομπή σε περίπου μισή με μία ώρα στο διαδίκτυο από την σελίδα το μουσικό μα blog musiconlinegr.blogspot.gr αν δεν το θυμόσαστε μπορείτε στο facebook να αναζητήσετε την μουσική ομάδα μας Music Online Pop Rock Να γίνετε μέλη Και από εκεί να βρείτε το link Για, το, για την εκπομπή Λοιπόν, η Ισλανδία πάμε τώρα Το όνομά του είναι Asgare ε, Δραστηριοποιείται καμία δεκαετία Με άλμπομς εκεί Το νέο του άλμπομ Και το απόσπασμα Pixers gives us moments of delight Makes a cruel world seem alright A graceful day Across the even floor You can hear the engines running The world is changing rapidly Into much uncertainty. Where the darkness falls, we venture. Out. So the night moves lightly o'er the ground. Little stars like blinking eyes look down. Are they watching over us, teaching us to love and trust? Λίγο πριν το τέλο, Kit Franzéscoli και City Lights από το νέο του album, και θα μείνει και λίγο στο τέλο να ακούσουμε κάτι ηλεκτρονικό για έτσι. Χαλί τέλο, Let me touch your soul and your skin. Dancing in the middle of the sea. <laughs> Baby, drive me there. Λοιπόν, κύριε Φαντζέσχολε και θα τελειώσουμε με ένα μικρό απόσπασμα από το κοινό άλμπομ του ηλεκτρονικού Σκύρου Ποσσά που μόλις κυκλοφόρησε, το Terminal Slam Το Music Online σήμερα σας παρουσίασε μερικές από τις τελευταίες συγκλοφορίες ηλεκτρονικής μουσικής Dream Pop αλλά και μεγάλο μέρος εκπομπή, αφιερωμένο αφιερωμένος Black Grand Theater τη νέα του δουλειά που κυκλοφόρησε την παρασκευή να ευχαριστήσουμε και την Μαύσια Τραγουδίσια και συνθέτεια του συγκροτήματος για όλα αυτά που μας είπε. Θα ευχάριστα για το συγκρότημα και για τα νέα τους τραγούδια. Και να τους ευχαριστούμε μεγάλη επιτυχία ε, και στη συνέχεια σε ό,τι κάνουν. Σκέο πώς για το τέλος. Να ανανεώσουμε το παντεβού μας στην επόμενη Κυριακή με τα καινούργια στο Musical Line εδώ στον Vox C7. Και την επόμενη Δευτέρα από την Πάτρα Γιάννη Σημεωνίδης σε 80's Indie Rock. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα σε όλους και όλους. 103 και Vox 103 &3. Ραδιόφωνο με άποψη.